Λέγεται. Γεια σα, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ο Αποστολή. Ο ίδιο. Γεια σου, Αποστολή. Χαιρετισμού και στο Σθήμιο. Σήμερα έβλεπα τη Μάριον στο πρωί και βγήκε ο εκπρόσωπο των αστυνομικών να πει ότι ήταν απλά παρατεταμένο. Δεν σημάδευε κανένα κανέναν αυτό που πήγε στην Ασό. Είχε πάρει να πάρει δικό του άνθρωπο και τον σύρανε. Υπάρχει Είχε πάρει να πάρει μια γκόμενα εκεί πέρα, και τον και τραβήξανε και λέει μέσα και αναγκαστικά καλά δεν ήθελε τώρα να υψώσει το όπλο του. Δεν ήθελε να το προτάξει. Απλά είχαν δρόση μα χάλε του και τι 20 να πάρουν αέρα. Μπορεί απλά να ήθελε να χαιρετήσει τον ήλιο.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 Μία ερώτηση και έτσι είπε: Ευχαριστώ και πέρασε στο επόμενο. Ναι, Μάιον, αυτά είναι αδυσόπιτα. <laughs> Πόπο να μπορούσα να κρατήσω και εγώ έτσι τη δουλειά μου να μου έλεγε Μαρκέ, σταθετικό <weniger> και να μην μίλαγα καθόλου. Α, είσαι Μαρκέ, όπω ποτέ. Από το FBI παίρνουμε. Υπήρχα υπέρνουμε... <χε> <υπέρναμε χε> από και εγώ τη μακρυγία μου, αποστολή. Πε <χε> τη φίλε μου, δεν πειράζει. <χε> εσύ, ποιοι Τούρκοι είναι εσύ, αφού έχουμε τα μάτρη για <χε> τη δουλειά, ρε. Εντάξει, όλα καλά. Ποια δουλειά? Εγώ είδα, φίλε, χτες πότε έγινε. Κατεβάσανε στρατό από μέσα στα νησιά. Τι <χε> θε αφού... να κατεβάσουν, παιδί μου, Τσίρκο? Στρατό θα κατεβάσουν. Στρατό έχουμε ανάγκη. Και έτσι, μια και πάμε από τη Έλα, φίλε μου, θέλω να δώσω κάποιο μου. Να δώσει κουκουλίτσα, φορά ή είδε ότι δεν μα αστηρίχνει έτσι. Τον άλλον από μέσα, είπε Βάλε καράφλα και πε μου, βάλε καράφλα, λέγε. Ότι κάθισε πάνω από το τηλέφωνο. Τι γίνεται, Εσύ. Δεν είναι όπω το έχει στο μυαλό σου, δεν είναι όπω νομίζει. Και δεύτερον, μετρά. Τι μετράς, Ακροατέ, μετρά τίποτα άλλο. Καταρχά, δεν έχει δόνιση το τηλέφωνο, έτσι. Ξεκινάω από αυτό. Ούτε ματσούκι, ούτε κάτι εχμηρό. Ξεκινάμε λοιπόν. από αυτό. Λοιπόν, μετράω Μετράω σαν σαγκόμενα που λέμε. Μετράς προβατάκια, είπε ο άλλο. Τώρα εσύ μπορεί να μετράσει σαν γκόμενα, να μετράς... Το μετράω προβατάκια είναι διπλή σημασία. <laughs> Ας δεν ξέρω αν παρεξηγήθηκε ή όχι. Εγώ, όχι. Κατόλου, τα προβατάκια που ακούνε εκεί πέρα υπάρχουν πολλά προβατάκια αλλά ακούνε την προηγούμενη εκπομπή. Είναι εκείνα εκεί που βελάζουν και καμιά φορά βγάζουν και δόντια δυστυχώ. Τέλο πάντων, να σε καλά, θέλουμε καλό μεσημέρι. Τι δόντια, κάτι θρασίδιλα που με την πρώτη τέτοια φεύγουν. Πότε, πότε, κότες, λοιπόν, α, τί, Έλα, α, Εσύ πως και δεν πήγε στοιχείο ρε φίλε Είμας στοιχείο τους <laughs> <χεχε> να σου πω, βάλα για ένα μισό πριν τον. Ε, αυτόν που δεν είναι. Ρουφιάνο, που δεν είναι Ρουφιάνος. Ε, Ναι, ήθελα να δω πόσο μπορώ να αντέξω στο, στο μαλακόμετρο. Πόσο πήγε, πόσο ώρα πήγε. Ε, δεν μπόρεσα, αρέσει, θέλω να αντέξω πάρα πολύ. Απλά επειδή βγήκε και είπε κάποιε μαλακίε, εγώ είμαι από Χίο. Πληροφοριακά να σου πω, επειδή βγήκε και είπε ότι. τι τη, εξεγέρσει στη Χίο τη Κάνου Κουκουέβε, να του θυμίσω ότι η Χίο είναι το μοναδικό μπλε στι τελευταίε, ακόμα δηλαδή και την περίοδο που βγήκε ο Σύριζα. Η χίος, ε, είχε. ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία το Μερά Υψηλο. Επίσης, ένας από αυτούς που χτυπήθηκε, που έφαγε τα κρυβόρα στη διαδήλωση, ήταν ο, αντι... ο Δήμαρχος Χιούτου, συνήθως είναι Υδόμενος από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, το είδαμε αυτό. Τι να κάνουμε, θα έχουμε και απόλυση. Να σου πω έτσι οι αποστώλη, έχουν και καινούριε μεθόδου γιατί ήρθε με ένα φίλο μου το πρωί και μου λέει ότι έχουν στείλει και κάτι ελικόπτερα και κάνουν ρήψει από ελικόπτερο. Κατι τρόνι. Α, έχουν τρόνου. Έχει κάτι τρόνου, <στονίτρο> πετάνε <στονίτρο> κάτι πρώτου λάμψη αυτά, πετάνε κάτι τα κρυγόνα, έχουν μέσα. Εξοχρονίζεται. Είμαστε χωριάτε αποστόλη. Ναι, είστε χωριά, βέβαια είστε στο Γιατί δεν έχετε μάθει καλό σημάδιση φεντόνα, γι' αυτό. Δεν έχουμε, δεν έχουμε μάθει. Επίση μου είπα ότι έχουμε και κάτι τι οι οποίοι έχουν τραβερσώσει κάτι αρκετέ από το προηγούμενο βράδυ για κάτι τίποτα. Και μου λέει: Η κατάσταση δεν πάει καλά. Μου λέει Α με του με ξέρει. Αυτό δεν το αποκλείω να σου πω την αλήθεια. Ναι, ούτε εγώ το αποκλείω. Mm. Γιατί άμα του γυρίσει το μάτι του ντόπιου, δεν θα βρει τα ασπίδα. Έχω μια πορεία απορία, δευτεροστόλη. Έχουμε τόσο μεγάλη παραγωγή γουρουνιών που στέλνουμε και στου παραγωγού λόγω σεξουαλικών με τυρίλια κλπ. Αφού είμαστε, είμαστε κρατοφάκι, αλλά δεν και... γίνεστε βέγγι, αυτά τραβάμε τώρα. Ναι, δε φίλε, αλλά έχουμε τόσο μεγάλη παραγωγή. Υπάρχει και... ζήτηση, αγάπη υπάρχει ζήτηση. Αφού υπάρχει Εξάλλουμε. ζήτηση, τι θα κάνουμε ο κτηνοτρόφο. Δεν ξάγουμε όμω, να βγάλουμε και τίποτα από αυτό. Να βγάλουμε έξω, δεν, είναι, δεν. είμαστε τσιμα-τσιμα. Μέχρι τα νησιά το πολύ. Α, οκ, okay, εντάξει. Καλά. Είναι για εσωτερική κατανάλωση. Τα συγκεκριμένα γουρούνια είναι για εσωτερική κατανάλωση.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 Εδώ καβούρι, εδώ καβούρι. Πε λίγο στο πάμε να σταματήσει, μα ενοχλεί λίγο πιο μετά. Κάνουμε μετάδοση τώρα, τα λέει ο οικονό μου. εντάξει, όπω θε. Σκάσε μου, ρηπαμίτσα δεν ακούμε. <σκύρυρ> θα μιλήσει ο άνθρωπο να μπει τη μαλακία του. <σκύρυρ> <σκύρυρ> <σκύρυρ> μην μιλάσετε στην κοπέλα γιατί κάρτε από εκεί. Έλα, φίλε μου, πες τη μαλακία σου. Έλα γεια γεια Αυτό ήτανε. Δεν μου λε μπαλούρδο, είχε πάει να πάει στην κοπέλα σου. Δεν κατάλαβα, να μην έχουμε κοπέλε εμεί. Αμφιβάλλω, ήταν κοπέλα ή κοπέλο. Πάντων. Δεν έχει σημασία. Ο, καμία, καμία, ο καθένα έχει δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό. Ακριβώ, ακριβώ. Δεν είμαστε σεξιστέ, το είπα. Εσείς, όλες... να μιλάτε για τα μούτρα σα. Εμεί είμαστε. Γεια, καλημέρα. καλημέρα. Να μιλήσω, θέλω να μιλήσω με τον κύριο Μπογδάνο. Κύριε Μπογδάνο, στον κύριο Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Θέλετε να σα συνδέσω. Ναι, ναι, αν θέλετε. Μισό λεπτό να σα συνδέσω με το μείον 20. Ναι. Κλείνω εγώ. Γεια. Κάτι. Πώς το φτάσατε το κουκουέρε στο 5% Εμείς κάποτε το είχαμε 10% το ξέρεις Και που πήγατε Πού πήγαμε, Όταν διώχνετε τον, τον αυτόν Το Δεσίλα, το Θεονά Τον αυτόν τον, αρχη, τον, προ, τον πρόεδρο των χτιστάδων Τον Κορσόπουλο Και παίρνετε τι πήρατε Πήρατε την Αυτή είναι Την Αυτή πως τη λένε Καλά Έλα για. Έλα λοιπόν να κάτι πάρα πολύ γρήγορο. Έχει περάσει και η ώρα Ε, λοιπόν, να σου πω, δεν ξέρω τι κάνετε και τι εκπομπέ. Όταν τι βάζω, τι ακούσου στη συγχυματογράφηση, δεν ακούτε τίποτα. Και αυτό καμιά φορά καταλαμβανόταν, γινότανε. Τώρα όμω γίνεται και σε συνεχόμενα επεισόδια. Γιατί δεν κατέληξε λίγο να δείτε. Ακούσα από το YouTube. Ναι. Γι' αυτό, γιατί το YouTube χτυπάει δικαιώματα καμιά φορά και τις κατεβάζει. Βάλε από το Soundcloud. Οκ, okay, θα το δοκιμάσω. Έγινε, έφυγα. Ευχαριστώ, Άμα ήταν ο Αλέξη ακόμα στα πράγματα. Θα, θα ή... ένα μονακό. Αυτοί, ναι, ρε φουλέ, τι μονακό. Α, ξέρω θα με τις πουράκλες συμπατησίων. Έτσι θα γαμπάγαμε, θα γαμπάγαμε. Ό,τι με τα γάναμε. Θα υπήρχε μετα... μετα... μετα... μετα... θα... μετα... έτσι μια ελευθερία σε όλα τα μέτωπα. Τώρα τίποτα. Ήρθαν πάνε... οι άλλοι και ξηρασία τελείω. Μα γα... μόνο. Τώρα μα γα... μόνο και το του Τώρα που Α, <laughs> Καλά, Δεν πρέπει μόνο και μόνο που κάνεις την ίδια τρέξιμο αλλάζετε. Δεν κάθετε παιδιούς την ίδια, την γέμε κάθε φορά; Θα ακούστω τώρα σε λίγο καιρό χορηγία με καρέκλες μια εταιρεία. <Δυκλαιο> Υπάρχει ενδεχόμενο ο ασφαλή τη στην έ, να φορούσε full face επειδή δεν υπάρχουν πια μάσκε στο εμπόριο. Α, ναι, σωστό. Άρα, Άρα όντω να, να ήταν εκτό υπηρεσία, έτσι. Ναι, ρε, oh. ναι, ρε, ναι, ρε. Μην είστε, μην είστε τέτοιοι. Μην την βλέπετε σε όλε νομοσίε. Είμαστε κολλημένοι. Α, Είμαστε κολλημένοι γενικώ. Δεν υπάρχουν μάσκες. Εγώ μίλησα με μια φαρμακοποιό μου λέει φορά full ν, και τίποτα μόρφωση εκεί μέσα. Βγάτε. <laughs> σωστό. Αυτό σωστό. που θα το αντέξει ο Πάτσος. Το, το, το, το μόρφωση, σωστό. σωστό Αυτό το, σωστό. το μόρφωση. Έλα, γεια. Τα είχε πει ομιχαλάκια. Έτσι. οι λιπάτσε και τους χειροκροτάνε. Τους χειροκροτάνε, ναι. Είδα χειροκρότημα στη στη... σε Να το ξε... στη Μιτιλή, στη Λεσβο, πάει, ρε φίλε Σε ένα από τα δύο νησιά δεν θυμάμαι. Ναι, γιατί σβήσανε και τα ραντάρια, το είχα εσύ Χαθήκαμε. Να σου πω. Okay. Τα βελοπουλοειδή είναι έτοιμα για πόλεμο. Ε. Mm -hmm, mm -hmm. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι πόσοι είναι. Πόσοι να είναι. Ρε, π... πόσοι να είναι? Α, είναι αυτό που λέμε λύπασμα, Ας πάνε ρε, ρε, γαμιά, λέω, εγώ, και κάτι τελευταίο. Αυτό είναι το θέμα. Με αυτό είναι να πούμε. Μήπω πρέπει να το ξεκινήσουμε τελικά. Ναι, αφήστε τα μίση και πιάστε το καμπήσι. Γα... Για χαρά σύνθημα φιλαράκια. Αλλά ξέρει τι γίνεται, ρε ρε Ḫμπου τώρα εγώ στα 61 μου. Φοβάμαι μήπω μου αρέσει και πού να σκεύει τώρα ρε Ḫμπου το κεράτο του τα Κά... Δεν χρειάζεται <laughs> εσύ. Τελε... Κάτσε και απόλαυσε. Θα, βρου... θα βρούμε την άκρη. Και κάτι τελευταίο ρε φιλαράκι. Ανεβάζουν στο facebook να πούμε ένα... μια μαλακία που λέει 200 παιδιά γεννηθήκανε στοιχείο. Τα 96 αλογαπών. Φανταστείτε το μέλλον. Πιο μέλλον βρε μας. Για ποιον λαό να πούμε μιλάς, για αυτό που στέλνει βελόπουλους, και γεωργιάτιδες και βοήδες στην πουλή. Για τον αντιχρηστό θα να μην μείνει <Κι> κανένας. Και κατάλαβετε φίλε, 200 λέει παιδιά γεννηθήκανε, τα 96 να το Δηλαδή τι είναι <Κι> δεν γεννηθήκανε 200 άνθρωποι. <Κι> <Κι> <Κι> γιατί φωνάζουν εκεί στη Η Ξερονίσα είναι, άλλωστε τα, οπότε τα επικίζαμε με κομμουνιστές, ε, τώρα τα επικίζουμε με μετανάστες που εσύ ο ίδιος θέλεις στρατεύματα του στρατεύματα το ΝΑΤΟ και τους βοβαρδίζεις. Οπότε γιατί κλεγόμαστε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 Ο Χρυσαυγίτης όπου τρώει πάει Εντολή πήρε το αφεντικό να χτυπήσει τον Έλληνα Από να... το αφεντικό να χτυπήσει τον Έλληνα για να βάλει μέσα τον ξένο Που και ο ξένος θύμα είναι Μέσα στην yeah. την αυτό Και θα το πάει ο Χρυσαυγίτης Αλλά ρωτάω ρε Αποστολή ποιος είναι πιο μαλά. εγώ που ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ τότε γιατί πίστευα ότι θα μας σβήσει τα δάχτια να μας το λαό ή πίστευα πατριώτες που ψήφισαν δεξ' τη Δημοκρατία για το Μακεδονικό και για το μεταναστευτικό πολύ πλάκα έχουμε τελικά άμα σε κάνει να νιώθει λιγότερο μα*** το δεύτερο στο δίνω Που είμαστε σε τέτοιο αστρολογία, Τι λίγο Καζαμία θα με αγαπά το 20. Θα φανεί. Γιατί πότε θα φανεί. Έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά σου τώρα, τι να κάνω. Όχι, Μωρήτα, άρχισε να έχει την συμπεριφορά. Είμαστε ήδη στον τρίτο μήνα σχεδόν. Ισχύει. Μα πάει, πάει καλά, μου φαίνεται ότι μα πάει καλά το νέο έτο. Η νέα δεκαετία, ναι, ναι. δεν ξέρω. Ξό και άμα ξαναβγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που ξέρει θα γίνει. Λαβρά, λαβρά. Ο, ο ΣΥΡΙΖΑ με αγαπάει. Γιατί σε αγαπούσε πριν. Τι, δεν σε αγαπούσε. Α, ναι, ξέχασα έτσι σου είχε πει. Ναι, ν, σε αγαπούσε. Καλέ, άκου λέει, αμώ. Αλήθεια μια δίνει θα βρω. Αυτό σε ανάγκη που είσαι και εσύ μωρή και εσύ. Τι χαζοβιόλα, πώς ανασφαλείς. Έλα, ζωβίνω, αντουβιλάκια. Κουφαλά, διάφερε αυτή τη, τη, τη, τη λουκά την καινούργια να μιλάει συνέχεια. Δύο λεπτά τώρα μαζάλεσε και τρώγαμε. Ποια λέει στη Σιριζέα? Ναι, ναι, κόφτει να την πουτσά. Έτσι λέει η κυρία. εντάξει. Όπω η λουκάρα τη να γέσε. Ναι, τώρα ναι, σωστό. Σε αγαπάω πολύ. Να με αγαπά. Σε αγούω από το κολοσκάι. Αμάνα, μαν. Λέγεται. Καλημέρα σα. Γεια σα. Έχω πάρει στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών. Αμέ. Μπορώ να μιλήσω με την ξένια. Ποιο είναι? Ποιο είστε? Εσεί ποια έφη. Πο Ποια? Α, είναι οι γραμμές. Οι γραμμές είμαστε, ναι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Τον οριζόντο. Το Τα Ναι, mm. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας. Α, δεν θέλατε τελικά, μάλιστα.